Συΐ ζητάμε μέση και φτάνει βράδυ χωρίς αλκοόλ, χωρίς τσιγάρο, χωρίς καφέ, χωρίς νερό, μόνο εμείς οι δυο Τρώμε και κοιτάμε και κοιτάμε, και κοιτάμε και κοιτάμε και κοιτάμε και κοιτάμε ο ένας στα μάτια του άλλου, ενώ συζητάμε αυτό που έγινε πριν και αυτό που έγινε μετά. 1993. Δεν έχεις χρόνο να με δεις. δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις χρόνο Σε φίλισσα στο μάγουλό κι άμως ήθελα στο στόμα Δεν ήξερα, ήμουν άπειρος και συνεχάζω βιόλα, και συνεχάζω βιόλα 2009, τώρα δεν έχεις πραγματικά χρόνο. Αν με κοιτούσες σήμερα από τότε θα, Κάτι που πάει από πάνω προς τα κάτω κάτι που πάει κάτω προς τα πάνω κάτι που πάει κάτω πάνω κάτι που πάει κάτω ανεβαίνει κάτι Όλη τη νύχτα και όλη τη μέρα θα τρώγαμε γλυκά γλυκά γλυκά Κάχλικα, στο καναπέ, γλυκά, γλυκά. Απ' τη χαρά, τρία πατήσει.